η Εκκλησία μας προκειμένου να μας προετοιμάσει για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή αρχίζει να μας εναγγέλει τον ερχομό της ένα ολόκληρο μήνα πριν και η Σαρακοστή έφτασε και η Σαρακοστή είναι καιρός μετανοίας και μετάνοια είναι η στροφή πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι η επανεξέταση η επανεκτίμηση το ξεσκέπασμα του ξεχασμένου και παραμελημένου εσωτερικού ανθρώπου μας καλεί λοιπόν η Εκκλησία να θυμηθούμε τον εσωτερικό μας κόσμο, την ψυχή μας μας καλεί η Εκκλησία να ξυπνήσουμε από το λίθαργο που έχουμε πέσει και να ανησυχήσουμε να θορυβηθούμε από μια ζωή που πολλές φορές είναι μια ζωή ανόητη χωρίς νόημα από τη σπατάλη του χρόνου μας από τη σύγχυση μέσα στην οποία ζούμε και η πρώτη υπενθύμηση που μας κάνει έρχεται από μια μικρή ευαγγελική ιστορία για έναν φοροεισπράκτορα για έναν τελώνι το Ζακχαίο ο Ζακχαίος είναι κοντός, ασήμαντος, αμαρτωλός αλλά με μια σποδρή επιθυμία που τα ξεπερνάει όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο εκδιάζει μέσα σε εισαγωγικά το Χριστό για να τον προσέξει τον φέρνει στο σπίτι του και αλλάζει όλη τη ζωή του Σήμερα λοιπόν βλέπουμε μια αλλαγή στη ζωή του Ζαχάιου το πάθος της φιλαργυρίας τον είχε κάνει αντικοινωνικό τον είχε αποκόψει από το Θεό, από τον συνάνθρωπο από την οικογένειά του και από τον εαυτό του τον ίδιο Ξαφνικά το πάθος αυτό της πλεονεξίας, της φιλαργυρίας θεραπεύτηκε στο Ζακχαίο η συνάντησή του με τον Χριστό τον μετέβαλε από αντικοινωνικός έγινε κοινωνικότατος Από μισητός έγινε αγαπητός Από φύλαυτος έγινε φιλάνθρωπος Πώς έγινε αυτή η μεγάλη στροφή Πώς έγινε αυτή η μεγάλη αλλαγή Αυτή η μεγάλη αλλαγή έγινε όταν Το πάθος του χρυσού Νικήθηκε με τον πόθο του Χριστού μεγάλο ρόλο δηλαδή έπαιξε ο πόθο η επιθυμία να γνωρίσει τον Χριστό γι' αυτό και ο Ζαχαίος είναι το πρώτο σύμβολο μετανοίας γιατί η μετάνοια αρχίζει από την επιθυμία του Θεού από τη μεγάλη επιθυμία για το Θεό, για την αγάπη από την αγάπη για το Θεό για την αληθινή ζωή και έτσι αποκαταστάθηκε η σχέση του με το Θεό και με τον συνάνθρωπο αποκαταστάθηκε ο Ζαρχαίος και αποφύλαυτος έγινε φιλόθεος και φιλάνθρωπος όταν δηλαδή θεράπευσε το πάθος της ψυχής του στο σημείο αυτό να κάνω δύο παρατηρήσεις η πρώτη παρατήρηση είναι πολλές φορές μιλάμε για τα πάθη με τι αδυναμίε του ανθρώπου αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι τα πάθη δεν είναι κάποιες δυνάμεις που ήρθαν μέσα μας και άρα τώρα εμείς πρέπει να τις ξεριζώσουμε τα πάθη είναι ενέργειες της ψυχής ενέργειες δυνάμεις που έχουν διαφθαρεί που έχουν αλλοιωθεί, που έχουν παραμορφωθεί και άρα τώρα πρέπει να μεταμορφωθούν οι πατέρες λένε ότι η ψυχή έχει τρεις δυνάμεις λόγο, επιθυμία και θυμό αυτές οι δυνάμεις πρέπει όταν ο άνθρωπος είναι καταφύσι και έτσι ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση πρέπει αυτές οι δυνάμεις να στρέφονται προς το Θεό δηλαδή ο λόγος να αναζητεί το Θεό η επιθυμία να επιθυμεί το Θεό και ο θυμός να αγωνίζεται εναντίον του διαβόλου και να αγωνίζεται να επιτύχει την ενότητα με το Θεό όταν όμως οι δυνάμεις αυτές αντί να στρέφονται να κατευθύνονται προς το Θεό στρέφονται εναντίον του Θεού και εναντίον των αδελφών μας ε, τότε έχουμε αυτό που λέμε πάθη πάθος γι' αυτό και λέμε μέσα στην εκκλησία μας ότι το πάθος είναι μία ανώμαλη παραφή συγκίνηση της ψυχής είναι μία διαστροφή των ψυχικών μας δυνάμεων γι' αυτό και όταν μιλάμε για θεραπεία μέσα στην Εκκλησία δεν εννοούμε να νεκρώσουμε την επιθυμία αν νεκρωθεί η επιθυμία πάβει και δεν επιθυμεί ο άνθρωπος τότε πάβει να είναι άνθρωπος δεν εννοούμε λοιπόν την έκρωση των παθών αλλά την μεταμόρφωση των παθών να επαναφέρουμε, να μεταστρέψουμε τις ψυχικές μας δυνάμεις από την άρρωστη, από την αφύσικη, από την παραφύση κατάσταση στην οποία τις έχουμε οδηγήσει, στην φυσική κατάσταση και από εκεί βέβαια στην υπερφύσινη κατάσταση και αυτό χάλετε με την μυστηριακή και ασκητική ζωή της Εκκλησίας μας <coughs> τότε και μόνο τότε ο άνθρωπος από εγωιστής, από εγωκεντρικός από ατομιστής, από φύλα αυτός, φίλαυτος είναι ειναι αυτός που αγαπάει τον εαυτό του γίνεται φιλώθεος και αφού γίνει φιλώθεος και αγαπάει το Θεό τότε αναπόφευτα γίνεται και φιλάνθρωπος. και τότε φτάνει ο άνθρωπος στην ανιδιοτελή αγάπη αυτή είναι η θεραπεία του ανθρώπου όταν κατορθώσουμε τελικά να φτάσουμε στην ανιδιοτελή αγάπη να μην περιμένει δηλαδή ο άνθρωπο ανταπόδοση στην αγάπη να αγαπάει ανεξάρτητα από το αν τον αγαπούν οι άλλοι και τότε ο άνθρωπος μέσα σε κάθε συνάνθρωπό του βλέπει την εικόνα του Θεού γι' αυτό και γίνεται κοινωνικός άνθρωπος ο θεραπευμένος εσωτερικά άνθρωπος είναι κοινωνικός ισορροπημένος άνθρωπος θεραπευμένος και η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι αυτή η θεραπεία των ταθών δεν είναι έργο μόνο του Θεού ούτε και μόνο του ανθρώπου πρέπει και οι δύο να συνεργήσουν δηλαδή Θεός και άνθρωπος αυτή είναι η λεγόμενη μέσα στην παράδοσή μας συνέργεια Θεού και ανθρώπου ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί τα πάντα <coughs> μέσα στην εκκλησία αγαπητοί είναι θεα ανθρώπινα <coughs> χρειάζεται επομένως η προσωπική συνάντηση με τον Χριστό πρώτα χρειάζεται η χάρη του Χριστού, η ενέργεια του Χριστού η οποία προσφέρεται μέσα εδώ στην εκκλησία αλλά από την άλλη πλευρά χρειάζεται και η συνέργεια του ανθρώπου και σήμερα είδαμε μια κίνηση τέτοια του Ζακχαίου μια συνέργεια την προσπάθεια δηλαδή που κατέβαλε από την πλευρά του ο Ζακχέος και η προσπάθεια <coughs> αυτή ξεκίνησε με την επιθυμία <coughs> <coughs> εζήτη η τον Ιησούν ξεκίνησε με την επιθυμία και η επιθυμία έγινε προσπάθεια ανέβη και η προσπάθεια έφερε τη μεγάλη συνάντηση Ζακέ Σπεύσας κατάβυθη και η μεγάλη συνάντηση έφερε τη μεγάλη απόφαση. Μοιράζεται το περισσότερο μέρος από τα πλούτη του και η σωτηρία πλέον είναι γεγονός. Σήμερα σωτηρία το οικοτού του το εγένετο. Ήθε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί αυτή τη Σαρακοστή που καταφτάνει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση και να κοιτάξουμε λίγο τον εσωτερικό μας κόσμο να ψάξουμε και να βρούμε κάποιον έμπειρο άνθρωπο πνευματικό της Εκκλησίας μας και μέσα από τα μυστήρια και την άσκηση να στρέψουμε αυτές τις δυνάμεις της ψυχής μας στη σωστή κατεύθυνση στο Θεό να αρχίσουμε επιτέλους φέτος να αρχίσουμε να λειτουργούμε σωστά, φυσιολογικά, όχι άρρωστα, όχι ανώμαλα. Να κατορθώσουμε με άλλα λόγια τη θεραπεία μας, δηλαδή τη σωτηρία μας. Αμήν.